ναι, Ταμπάνια σου χάλασαν οι αλήντες Είχα μπει σε πρόγραμμα παιδί μου ιαματικό Και εκεί στα ξαφνικά επειδή το ορθό Τσίπρα τώρα έχει μια ανασφάλεια Αυτό που κάνουν σε αγκόμενες αυτή η αριστερή Που θέλει την επιβεβαίωση κάθε Α, τόσο παιδί. Παρά τα μας αγάπη μου Παρά τα μας τέλειωνε Ναι. Γυρίσατε. Γυρίσαμε, ναι. Τι θε. Μα φέρετε πίσω αρωνάρων επειδή ήθελε άλλους εκλογές μη Να το υπενθυμίσουμε ότι είναι αριστερός και στηρίζουμε τους αριστερούς ναι. Ρε, το έκανε επίτηδε για να μην γίνει το φεστιβάλ Α, ναι, Πολύ μες χαναχώρησε αυτό που είπε ο φιμιος. Δεν θα γίνει το φεστιβάλ Μη με κάνεις έτσι. Τι θα κάνω. Μη με Εγώ του Σεπτέμβρη φεστιβάλ Έτσι, είπε. Καλώς το ναι. με. Ελπίζω να είσαι και λίγο λιοκαμένο, ε. Ηλιοκαμένος, αν με δει, θα ανάψει την ιδέα και μόνο, ε. Λίγρα. Είμαι λιοκαμένο περισσότερο και από καμένος Καλό, ε. <laughs> το γύρισα, έκανα πολοτούμπα <laughs> εγώ. Ποια δεξιά θα ψηφίσουμε, τη δεξιά του μουστάκια ή τη δεξιά του άλλου του αριστερού. Τη δεξιά του Τσίπρα, παιδί μου. Τη δεξιά του αριστερού, λέτε εσεί. Τελικά είχε δίκιο σαμαράς, ε, <laughs> ο Σαμαράσαι ότι ο Τσίπρα είναι παρένθεση. Μόνο που δεν είναι αριστερή παρένθεση, είναι δεξιά παρένθεση με αριστερό μανδύα. <laughs> Έπρεπε να το πει λίγο πιο σωστά. <laughs> Αν και δεν θέλω να προκαταβάλω το, το εκλογικό σώμα, παιδιά, στηρίζουμε αντιμιμμονιακέ δυνάμει. Η ελπίδα. <laughs> Θα έρθει κάποια στιγμή. Ποιο θα έρθει. Η ελπίδα μου, ει. Ναι, αυτή τη χάσαμε στι προηγούμενε εκλογέ. Έλα ή με τώρα στρώσε κρεβάτιση. Θα έρθει κάποια στιγμή. Ευτυχώ φίλε, στη δημοκρατία υπάρχουν διέξοδα. Και... Τσούπ! Γενήθηκα ολαφασάνη. Είδε. Το βρήκε στο διέξοδο, μπράβο. Ε, όχι, θα κάτσουμε <laughs> να σκάσουμε, δηλαδή που θα μείνουμε χωρί σε αστεράμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Να υπάρχει. Αυτή είναι η αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή. Η αριστερά τη ενοχή μπορεί να το πει. Και ποιο ρέ δεν είναι αυτή. Ποιο ρέ είναι αυτή που μα έτρωγαν τόσο καιρό τα μυαλά με το ΣΥΡΙΖΑ στι προηγούμενε εκλογέ, που πήγαν τώρα στο λαφάνει. Για να βγουν ξανά στην κοινωνία. Σου λέει εμεί πάντα αριστερή ήμασταν. Όχι ότι το πιστεύουν, απλά για να ξεπληθούν. Γι' αυτό πάνε στο Λαφαζάνη. Επειδή ο Λαφαζάνη έχει επαναστατικό κόμμα, γι' αυτό. Και πάνε εκεί πέρα διάφορα τσιράκια, δημοσιογράφοι, από εδώ, από εκεί, πολιτικοί, μεταφερόμενοι. Α, όλοι α, εκεί τώρα α, στο Λαφαζάνη αυτοί που μαζάλησαν τα μυαλάκια του ΣΥΡΙΖΑ πριν. Α, α, αυτό α, είναι αυθεντική αριστερά τελικά. Λέχι. Όλοι λαέ, όλοι λαέ. Yeah. Έχει προσφέρει, έχει προσφέρει και έχει και πολλά χρόνια επιτυχία. Ο γνωστό μεταφερόμενο θίασο του Κουκουέ εσωτερικού. Γιατί όχι και υπάρχει και μια ποικιλία ρε παιδάκιμου Δηλαδή είναι το μόνο κόμμα που κινείται. Δηλαδή από τότε που είχε βγει, πότε βγει το 67-68 το που ξεκίνησε το κουκουέ σου τερικού έχεις μια ποικιλία, δεν βλέπεις συνέχεια το ίδιο πράγμα εξελίσσεται συνεχώς να μην βαριέσαι, να υπάρχει ποικιλία δεν τα εκτιμάς αυτά, γιατί αυτό είναι το καλό τη σοσίλου που δεν σε ποτέ να βαρεθεί. αλλάζεις συνεχώς πρόσωπα βλέπεις την αυταπάτη με άλλο πρόσωπο Καλώ ήρθατε, καλή σεζόν και σου εύχομαι εγώ ότι γουστάρεις να σου κάτσει. Αριστερή κυβέρνηση να κάτσει παιδί μου μια Πώς, φορά στον τόπο. Να κάνω καλό συμβόλαιο εννοώ, κάνω μεζονέτα, να και ένα πιο μεγάλο αυτοκίνητο και τέτοια. Ε πόσο πιο μεγάλο. Πρόσεχε με τόσο ότι είμαστε στην Εκάλη στην Οδό αγράπελη έτσι. Να πάμε.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 Λέω, το πρωί, Δεν έχω ακούσει Α, τράγκα, πού... φέτος, δεν ξέρω. Τι υποστηρίζει τώρα. Έρχονται λέει, 4 εκατομμύρια μου λέει και θα κατακτούνται. Ασφιξία, παιδί μου, από λαθρέω. Πάνε εκεί πέρα και λερώνουν στις Να αλλάξει μήνυμα ο Όχι σκουπίδια, ούτε και μωρά σε θάλασσε και ακτέ. Να τελειώνουμε, να καταλαβαίνουμε. Τι πάμε εκεί πέρα να... Είχαμε μια γαλάζια σημαία, τώρα να παίρνουν λερώσαν όλε. Φαντάζομαι να λέγανε στη Συρία το ίδιο όταν έγιναν οι τη και φεύγαν οι Όχι, όχι, άλλη μόνο, όχι, όχι. Ή να λέγανε ότι όταν έγινε η σφαγή των Αρμενίων και η γενοκτονία και φύγανε ανάμιξε εκατομμύρια Αρμενίς στη Συρία. Έτσι θα χαθεί ο ελληνισμός. Με σάς. Έχεις το διάλο κατά κάφια. Εξεσόνεις τον Έλληνα με οποιοδήποτε άλλο. Λες και δεν ήμασταν οι ανώτεροι. Έλα, βουσολή, καλοτορίστας. Τι φωνάζεις, μωρή. Τι κάνετε. Καλά κάν <Τι δι>? Δεν κατάλαβα. <σομίως> κάνει Κα, <σομίως> <καν>, διακοπέ. <σομίως> ναι, δεν έχουμε επιστρέψει κανονικά. Κόμμα στι διακοπέ είμαστε. Α, μάλιστα. Γι' αυτό ας... κάνει διακοπέ λόγω καλοκαιριού. Γιατί κάνει διακοπέ. <σομίως> Ήταν <άμαστε εμείς> <σομίως> εδώ, <σομίως> μας να είμαστε εμεί εδώ, μα φέραν ένα ρονάλ. Λέγε τι θε. Όχι, πήρα απλώ να ρωτήσω τι κάνει. Καλά είναι, τι να κάνω. Σε προεκλογική περίοδο μόνο. Προσπαθώ να γραφτώ και στη λαϊκή ενότητα. Εχθρότητα, πώ λέγεται αυτό. Λαϊκή εχθρότητα αυτό. Αυτό το αποτέλεσμα τη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη διάσπαση δεν τα έχουμε καλά. καλά. Εύδομη, οχθόνη. Πού βρισκόμαστε. Ναι, εκεί κάπου αυτό. Γιατί δεν το πανε λαϊκή διάσπαση Τι ενότητα είναι, είναι αυτό ενότητα Γιατί <σ Luther> δεν το πανε λαϊκό περίσσευμα Ότι ξόμινε Η also... κουκουέ εσωτερικού τα καθιζήματα Το κατακάθι. τι έμεινε αυτό Ή συνασπισμός ή εναπομείναντες Κάτι τέτοιο τι λαϊκή ενότητα καλέ Εδώ γέμισαν στη Θεσσαλονίκη οι Γεσέριοι, τι αφήσει που λέει Αφετούμε την αποκατάσταση των αδικιών, των μνημονίων. Βάζουμε φρένο στη λιθότητα κτλ. Συμμετέχει λέει ο ΣΥΡΙΖΑ στην συγκέντρωση τη Γεσέριου που γίνεται και οι λαφραζανέοι. Τι με κάνουν αυτοί δηλαδή τώρα, Την αποκατάσταση των μνημονίων, την αδικία. Αυτό ζητάνε οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Άρα είναι αντινημονιακοί. Ναι, παιδιμόνω, το ένα αυτό. Καλά. Τα αυτονόητα θα συζητάμε τώρα. Προφανώ την αντιπνευμονιακή. Πρέπει να, να... λέγονται τα αυτονόητα, ρε παιδί μου, για να τα ακούει ο κόσμος Γιατί μπερδεύετε. Λένε ότι μνημόνια δεν αυτά, ε, δεν ε, ψήφισαν μνημόνια και εδώ και δεν είναι ισχύω, είναι. στα εθανείνε. Εψήφισαν μνημόνια, αλλά τα ψήφισαν τα μνημόνια για να έχουν να σκίσουν δικά του πράγματα. Μη σκίσουν ξένα πράγματα. Άρα να μη σκίσουν. Το ίδιο και ο Λαφαζάνη. Ο Λαφαζάνη δεν okay, ψήφισε okay, μνημόνιο. Okay. Ο Λαφαζάνη απλώ στήριξε κυβερνήσει που ψηφίζουν μνημόνια. Ε, ναι, αυτό δεν είναι μνημόνιο. Ναι, άρα τι προκύπτει. Δεύτερη φορά αριστερά. Γιατί όχι. Uh, άρα yeah, ΣΥΡΙΖΑ 2, yeah. φίλε, η ελπίδα παρέρχεται. <Κι> ναι. Γυρίσετε. Ναι, Μωρή, γυρίσαμε. Τι θε. Περίμενε πώ και πώ θα γυρίσουμε. Μα γλωσσοφάγατε όλοι ότι λείπαμε καιρό. Τι θέλουμε να κάνουμε. Τι σημαίνει, γιατί σε εσά δεν είχαμε πει. 7 του μήνα είχαμε πει, βέβαια. <Κι> Ήρθε το άλλο κόλπο, το, το κακομαθημένο. Ήθελε εκλογέ. Μέσα στο καλοκαίρι. Λες και δεν είχαμε Οκτώβριο να κάνουμε εκλογέ. Έπρεπε να κάνουμε Σεπτέμβριο εκλογέ. Από τι 24 Αυγούστου είναι στι θέσει του όλοι οι δημοσιογράφοι εκτό από εσά. Εμεί δεν είμαστε όλοι, ούτε είμαστε δημοσιογράφοι. Είστε μέλη σε ΕΣΥΑ, άρα δημοσιογράφοι. σιγά μόλις που θα μου πει και τι μέλο είμαι εγώ, άρα δημοσιογράφοι. Τι κάνει όμω, το όλοι μου. Να μην είσαι κουτσομπόλα, θέλουμε κάνουμε. Ε, καλά, δεν το λέω από κουτσομπόλα. Oh, Α δεν, δεν σε ξερονομίζει. Είμαι εγκρυμμένο ή όπω πέρσι. Ναι, είδε, μπρουντάλ, πάντα. Ξεκινάω μπρουντάλ, μαλακώνω στην πορεία. Τι τόχη του Τσίπρα ότι σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα θα αποδεικνύονταν ένα κοινό πολιτικό απαταιώνα. Εσύ του τόχη το για περισσότερο διάστημα, εκείνη η διαφορά. Ναι, ναι, ναι. Α. Ναι, και εγώ δεν τον είχα για τόσο σβελτό, Αλλά είναι η εξελίξη τέτοιε που. Έχει πολύ γρήγορο, πολύ γρήγορο. Πολύ γρήγορο και. Να σου πω, βοηθιέται και ο Λαός έτσι με αυτά και με αυτά. Παπ-παπ, απαταιωνίσκο το χρόνο μέσα. Όχι να περιμένουμε 35-40 χρόνια όπω περιμέναμε τι προηγούμενε φορέ. Σωστό, σωστό. Η εποχή τη πληροφόρηση τρέχει πληροφορία τόσο γρήγορα. Ε. Ούτε να στεριώσει η κυβέρνηση, αριστερή προλαβαίνει. Ναι, δεν προλαβαίνει. Αριστερί. Το αριστερή, τόσο βάση στο αριστερή, ρε μου, γιατί. Στο δεν προλαβαίνει Αγάπη μου γαμότο Δώσ' μου ένα μπισκότο Αγάπη μου γαμότο, δώσ' ένα μπισκότο Και σε μερικέ περιπτώσεις, λέει, μπορεί να γίνει Καρότο Αντί μπισκότο, σε ορισμένε τιμέ μπορεί να ζητήσετε καρότο Παιδί μου, έχω διαβάσει εγώ, Θοδόρο Πάγκαλο Α, α Τα άπαντα ε, δε, Ναι, ναι, ναι, αλίμονο, Τα άπαντα του απόπατου που λέμε Τα απόπατα Δεν έχω διαβάσει τα άπαντα, έχω διαβάσει τα απόπατα του πάγκαλου. Έλα, φίλος. Έλα ρε, φίλο. Τι έγινε, δεν μπορώ να σου πω. Καλησπέρα. Να ρωτήσω τώρα με του μετανάστε τι γνώμη έχει. Έχω τη γνώμη, φίλε, που έχει και η εφημερίδα Δημοκρατία. Δηλαδή, τι πιστεύει, πιστεύει ότι πρέπει να του πάρουμε όλου αυτού. Αν είναι εναντίον του Άσαντ, γιατί θα είναι σίγουρα ή του ση, ή τη Αλνούστρα, ή του μετόπου. μετώπου. Σφάζουν κόσμο εκεί κάτω. Αυτοί που φεύγουν από εκεί, ποιοι νομίζουν ότι είναι. Άνθρωποι που προσπαθούν να γλιτώσουν από τον πόλεμο που έχουν στη χώρα του. Αυτοί που μένουν εκεί που είναι υπέρ του Άσαντ, μένουν εκεί και πολεμάνε. Αυτοί που φεύγουν. Ποιο θα είναι, οι κότε, είναι κότε λε αυτή. Κυρίω τα παιδά, αυτά, τα πουλημένα, αυτά είναι. Όχι, τα, τα παιδά δεν είναι τίποτα. μιλάω για τα παιδάκια. Α, μιλάω, Γιατί πιστεύω, τα παιδάκια που γίνεται. Τη πατεράδε, του μανάδε του. Γνώθει και εσύ αυτή την ασφικία από λαθρέου που νιώθηκε η εμείδα Δημοκρατία, το νιώτι και εσύ. Εγώ θα μπορούσε να είμαι και εγώ μετανάσαι να στη χώρα μου και όταν εμφίνο. Δεν έχει σημασία. Δεν Είναι το ίδιο φίλε, δεν είναι το ίδιο, άλλο έλλεινα μετανάστηση. Ο έλανα μετανάστηκε είναι ανώτερο. Δεν το πάω εγώ και εγώ το πρωτά. Κακώ, εκεί από θα πάει. Γιατί το παρεσάσει εκεί, πήγαινε από την αρχή να τελειώνουμε, από Όπα. Πώ πέραζε αγορέ και έγινε, και θα λέσαμε. Τόπεξα επανάσταση. Έσκειζα με για χαβαλέ. Αλαμβάνε, μετράμε μερέε σε επιστροφή μου βέβαια, πώ θα βλέπει. Αν είμαστε τη θα μα κυβερνήσει και ο Βαγέλα. Δεν κατάλαβα γιατί όχι. Ε, εγώ βλέπω. Φύτρα φωτοράκι και καραματή γιατί δεν έχαθμό το μυημαράκι. Έλαμε, με η μαράκι να γουστάσουμε. Ναι, αλλά Αλέξη... Με η μαράκι να γουστάρει Αλέξη... και ο μέσο Έλληνα γιατί όχι. Ναι, ναι, Βαγέλη σε εξήσχησε τον αλέξει. Βαγέ έξι, Βαγγέλη Λίγγα, κάτι. Εκεί Που θα πάει το Φιπιά στα κοντούλα. Άσα Έ... που δεν είμαστε για Τσίπρα. τώρα μεταξύ μα τώρα. Δεν είστε για τσίπρα ο λάο. Δηλαδή δεν είστε. Συγνώμη, για Βαγγέλη είστε. Okay. Για Βαγγέλη που είναι έτσι άπλα και έτσι έχουμε μάθει. <Κι> ναι. Έλλησε κολατένιο μου. Απά, Έ... τι έγινε κορίτσια, λυσάξτε όλε, λυσάξα. Τι πάθατε; Τώσα πολύ σα έλεψα, τόσε μοναξιά στο Έ... καλοκαίρι. <Κι> τι εκείρθια ράχνει. <Κι> Μόλι βλέπω πάρα πολύ. Λογικό, λογικό. Πόλο θέλε ο άλλο ε. Πώ με είπε, νούμερο λέει πάλι ότι είσαι. Ναι, αλλά τι νούμερο. Αυτό έχει σημασία. Αν με είπε νούμερο 5, να παρεξηγηθώ. Το νούμερο 1 όμω. Τι λε, Καλέ, είσαι top κορυφή. Αυτό λέω κι εγώ. Μη λαμπάδα. Oh. Περιμένουμε να σε δούμε στην τηλεόραση. Ε, θα περιμένει λίγο ακόμα για την τηλεόραση, έχουμε. Γιατί πότε. Ε, 19 Οκτώβρη. Γιατί το θα Για να συνηθίσουμε την καινούργια κυβέρνηση, γι' αυτό. Δηλαδή θα βγει η κυβέρνηση. Να μαζέψουμε λίγο υλικό, μετά να βγούμε στον αέρα. Τι να κάνουμε νωρίτερα. Βρήκα τέλειο μέρος για το B-Date Διμπέιτ είναι παιδί μου, όχι B-Date Δεν είναι από B-Date date Εκτός και αν είναι δύο λέξεις, είναι date Δεύτερο ραντεβού είναι το Plan B που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ που ούτε ο plan A δεν είχε Είναι το date για πες Ψιτάλια, Ψιτάλια. Γιατί, Γιατί πάει να σωρτή με τον ντεκόρε φίλε Έτσι και λέω Οπότε... Ναι, δεν είναι Δημοκρατία, Πασόκ. Ανέλ. ανέλ, ανέλ ναι, ναι, ναι, όλα τα μνημονιακά μέτωπα μπορεί να συνεργαστούν. Ο, ο Σταύρο, μην ξεχνάμε. Ο Σταύρος είναι ο Μπόμπολα, α πούμε, ναι, ο Σταύρο. Με αυτά και με αυτά έτσι το βλέπω, όλα τα κόμματα να συνεργαστούν. Πάλι ο... το κουκουέ απ' έξω. Έλειας. Να σου πω, ο Λεβέντης Ο Λεβέτης Ο, Λεβέτης. Δεν είναι ο με που Παπ, <laughs> <Ε>, Ανάλογα <laughs> δύο μήνες, δύο. Δύο μήνες, δεν ξέρω. Καλή σεζόν Αποστόλη μου. Να είσαι καλά. Μας ξαναφέρατε το γέλιο, το γέλιο στα χείλη μας. Είστε ωραία Αποστόλη. Ευχαριστούμε. Και ευχαριστούμε. Πάλι. Καλά να είμαστε μνημόνια να ψηφίζονται. Μπάς και χρησιμοποιηθεί επιτέλους αυτό να, να κοστολογηθεί λίγο αυτό το χαμόγελο που δίνουμε. Συγγνώμη κιόλα. Πε του Θήνιου την επόμενη φορά που θα πει να, μας, ε, να πάμε σε πορείε, θα έρθω να με πάει είναι μάρσιμπο. Γιατί στην τελευταία πορεία που πήγα. Δεν ήξερε που πήγε. Τα τρία λεωφορεία από τα ΜΑΤ κοντέψαν να με περάσουν από πάνω. Οπότε πε του την επόμενη φορά που θα το πει, θα έρθω να με πάει είναι μάρσιμπο. Ή την επόμενη φορά να προσέχει σε ποιε πορείε πηγαίνει. Γιατί αν στι πορείε που πηγαίνει, αυτή μετά πάνε και υπογράφουν μνημόνια, ξέρει, είναι λίγο μετά. Έχει μια ανησυχία πορείες... μετά. Ο καζάκι είναι ζωντανό, ρε. Ποιο ασχολείται. Λέω ρε παιδί που είσαι ζωντανό γιατί δεν τον βλέπω που δεν αναβγαίνει. Για ψάξεις αμάς το βάλουμε σύνδερα λέμε να τον βρούμε. Δεν το ξέρω δεν το ξέρω αλλά μην χάσουμε τέτοιο πολιτικό λόγο θα τα κρίμα. Γιατί ρε φίλε να μην ξέρουμε πώ θα μεταβούμε στη Δραχμούλα. Δεν αντέχω άλλε <laughs> απώλειες φίλοι από την αριστερά. Τι λαράγω; εγώ μέχρι τα 22 μου μη σου πω τι είχα κάνει με τη Δραχμούλα, μέχρι τα 25 μάλλον. Τα που θα επιθυμούσα επειδή είσαι στα μέσα μαζικής... μεταφορά ε... μέσα μαζικής μεταφορά προπαγάνδας. Ωραία, να ακούσουμε τι λέει και ο κύριος Καζάκης. Να μην παραλείψουμε. Να πάρουμε κάτω να μετρήσουμε τι είχα κάνει εγώ μέχρι τα 25 μου... Τι και είχα και... κάνει, με... τι είχα κάνει, τι είχα κάνει... Τι είχα κάνει, είχα πολεμήσει κατά τη δικτατορία. Όταν κάποιοι άλλοι κάθονταν στα σπίτια του. είχα κάνει, μπράβο, είχα... Εγώ πήγα και έβανα κροτίδε, τι λέγανε. Εγώ πήγα και έβανα κροτίδε, τι λέγανε. Μπράβο. Αυτό είχα κάνει. Φουρατάτε εσεί. Εγώ δεν θέλω να πω, αλλά α μετρήσουμε τι έχουν κάνει οι σημερινοί 25 άρδε στο ευρώ. Ό, να τι βγάλουμε ε, έξω. Ε, ναι, ναι, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ να τι βγάλουμε έξω. Επιτέλου να δικαιωθούμε κι εμεί οι πρικισμένοι. Α, εισηχτήρι συνέχεια. <Συλίου>